Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή στην άλλη άκρη αυτή τη στιγμή τον Πάνο Τχαρίτο ο οποίος ως ανταποκριτής της ΕΡΤ βρίσκεται για άλλη μια φορά σε μια εμπόλυμη ζώνη. Αυτή τη φορά νομίζω βρίσκεσαι στη Βεγγάζη, Πάνο, έτσι. Ναι, βρισκόμαστε στη Βεγγάζη, ε, σε ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία της πόλης ήδη από χθες ε, το βράδυ. Ε, πούμε καταρχήν ότι η εικόνα την οποία περιμέναμε και εικόνα την οποία αντικρίσαμε είναι εντελώς... Είναι πολύ μακριά ε, Από αυτό που περιμέναμε εμείς ε, Να δούμε στην Βεγκάζη ε, Η ζωή Όσο διαντυπωσιάζει αυτό ε, Και στο πλαίσιο που είναι εφικτό πάντα Έχει αρχίσει σιγά σιγά να επανέρχεται ε, Υπάρχει κίνηση στους δρόμους Υπήρχε ήδη από χθες το βράδυ που, που φτάσαμε ε, Το κυρίαρχο στοιχείο Και το βασικό που δίνει το χρώμα Και δίνει και την ήχο Της πόλης της Βεγκάζης Είναι οι διαβηλίωσεις μία... Διαρκής, σε εξέλιξη, μέρα και νύχτα, δίπλα από το Αρχηγείο των Μυστικών Υπηρεσιών της Αστυνομίας, μία διαδήλωση διαρκής δίπλα από τις φυλακές που κρατούνταν όσοι δικάζονταν στο κεντρικό, στο ανώτατο δικαστήριο της Βεγκάζης, μεταξύ αυτών των τριών κτηρίων που σας περιέγραψα, Με κόσμο κάθε ηλικίες, και ιδίως όμως ε, νεαρούς, ε, μιλάμε για ηλικίες από 14-15 χρονών μέχρι 35, ε, είναι αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν αυτό που ονομάζουν οι ίδιοι το κίνημα της 17ης Φεβρουαρίου. 17η Φεβρουαρίου ήταν η ημέρα, να σας θυμίσω, που είχε οριστεί, ως έναρξη της εξέγευσης, την έλεγα εγώ μέχρι πριν από λίγες ώρες, της επανάστασης με διόρθωση ένας εξ' αυτών. Ε, και από και πέρα να σας πω ότι όλα αυτά είναι τα παιδιά, τα οποία την προηγούμενη εβδομάδα τα βλέπαμε στις εικόνες στους δρόμους, να στέκουν απέναντι από τις δυνάμεις της αστυνομίας, απέναντι από τις δυνάμεις του στρατού, απέναντι από τους που είχαν έρθει από το εξωτερικό για λογαριασμό του Μ Είναι όλοι αυτοί οι πιτρικάδες οι οποίοι με το που έπεσε ε, το ίντερνετ, με το που κόπηκαν τα κινητά τηλέφωνα, έσπευαν στα πλοία στο λιμάνι της Βεγκάζης για να δώσουν CD με φωτογραφίες, για να δώσουν CD, DVD με βίντεο από τα τεκτενόμενα εδώ στην περιοχή ε, και ζητούσαν από τους ε, καπετάνιους από τα πληρώματα των πλοίων να τα πάρουν για να τα δώσουν στην Κρήτη σε όποιον άνε, με μία με μόνο. Ε, να τον αναβάσουμε στο youtube, να τον αναβάσουμε στο διαδίκτυο. Λίγον. Αφτάτα παιδιά σήμερα έχουν καταλάβει τα τρία καμένα κτήρια προς αστερία γρα το ανώτατο δικαστήριο, μάλλον να το δύο θώσο. Αφτάτα παιδιά σήμερα έχουν δει μέσα στο ανώτατο δικαστήριο, ε, στην, στο αρχηγείο του μυστικού περιεδίου της αστυνομίας, καθώς επίσης και στην Φλιακή, τα τρία κτήρια αυτά ε απέναντι το ένα στο άλλο, σε τρία διαφορετικά οικοδομικά Ε, και εκεί μέσα πλέον έχουν στήσει ένα media center, ένα κέντρο ε, τύπου ε, στο οποίο εκδίδεται η φωνή της Ελεύθερης Λιβύης η φωνή της Ελεύθερης Λιβύης είναι η εθημερίδα μια καινούργια εθημερίδα που έχει κλώσει μέχρι στις πηγμές τρία φύλλα ε, εκεί μέσα έχει στυχεί ε, ε, σε μια αίθουσα ε, ένα γραφείο μεγάλο παραλληλόγραμμο που... Περίπου 20 άτομα στέκουν ε, το ένα απέναντι απ', απ άλλο σε αυτό το τραπέζι ε, και έχουν κομπιύτερες μπροστά τους. Έχουν βρει κάποιο δορυφορικό πιάτο το οποίο είναι two ways, στέλνει και λαμβάνει στήματα απ' το δορυφόρο και έχουν ξανασηκώσει το ίντερνετ. Ε, ίντερνετ έχουμε πλέον και εμείς χαρίσατε παιδιά στο ξενοδοχείο. Και να σας πω ότι από εκεί, μέσα από αυτή που έχουν στήσει και την ενημερώνουν διαρκώς, η ενημερώνουν για το για την δραστηριότητα του κινήματος στις 17 Φεβρουαρίου. Ε, και απογdbc πέρα βγίνουν πληροφορίες τόσο στο εσωτερικό όσος έχουν διαnato τα πράγματα στο internet. Ε, δεν έχينا πούμε ιδιτική λίδα πρόσβασης στο internet, είναι ακόμα κομμένο εκεί η τακινιτάκι εκεί εκεί. και, ε, και κυρίως το εξωτερικό, στο κόσμο που βρίσκετε έξω, να σας πω απλά ότι είναι συμβολικός ο χώρος που εφκούνε πιλιάξεις, έχουν στήσει τα γραφείο αυτά στο κτίριο της, των μυστικών υπηρεσιών της αστυνομίας αν δεν το έφερα πριν ε, και όταν τους ρώτησα γιατί εδώ μέσα γιατί σε ένα κτίριο που εσείς το κάψατε ε, μου είπαν το κάψιμο ήταν συμβολικό όπως επίσης και το γεγονός βρισκόμαστε εδώ και το καθαρίζουμε το κτίριο αυτή τη στιγμή και έχουμε στήσει ξανά ε, ένα χώρο για να ακούγεται η φωνή μας είναι επίσης συμβολικό που επελέγει αυτός ο χώρος mm -hmm. Έχουμε τώρα δύο ακόμα πολύ σημαντικές εξελίξεις. Η μία είναι το ψήφισμα το ΙΕ που ουσιαστικά δεν δίνει δυνατότητα πλέον στον Γκαντάφι να πάρει ένα και να φύγει όπως μπορούσαν να κάνουν άλλοι ηγέτες Αραβίας, ε, μάλιστα ε, παραπέμπτοντας τον ουσιαστικά και στο δικαστήριο της Χάγης και από την άλλη έχουμε και ότι, ότι αυτή η φυσιολογική κατάσταση στην οποία ζεις στη Βεγγάζη στην πιο ομαλοποιημένη κατάσταση δεν ισχύει ακριβώς στα περάσματα προς την Τρίπολη από ό,τι καταλαβαίνω Να διορθώσω κάτι για να μου παρεξηγηθώ ε, Λέγοντας ότι έχει αρχίσει να, να διαφαίνεται μια φυσιολογικότητα μια φυσικότητα, ένας φυσιολογικός τρόπος ζωής στην πόλη σημαίνει ότι τα προβλήματα έχουν τελειώσει ε, Σποραδικά ακούγονται τυροβολισμοί από διαφορετικά σημεία της πόλη Απλά δεν έχει καμία σχέση η εικόνα που αυτή τη στιγμή βιώνουμε ε, και αντικρίζουμε με τα όσα λάμβαναν χώρα τις προηγούμενες μέρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας, η Βεγγάζη εξακολουθεί κυρίως στις νύχτερινές ώρες να μην αποτελεί ε, μια περιοχή ε, η οποία βιώνει ασφαλώς. Ο κόσμος δεν βγαίνει στους δρόμους. Ε, και από εκεί πέρα να σας πω ότι υπάρχουν τη νύχτα ομάδες περιθούρισης που κυκλοφορούν, μιας και από ό,τι λέγεται υπάρχουν ακόμα κάποιοι φύλακες πιστοί στον ε, Μωμαρ Γκαντάφη, ε, δεν εμφανίζονται ε, στη δημόσια θέα, ωστόσο όλοι ε, είναι επιφυλακτικοί για το τι θα μπορούσαν ε, να πράξουν και κανένας βέβαια δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιος είναι ο αριθμός αυτός, αυτών. Τώρα, από πέρα, να σας πω ότι το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών του Συμβουλίου Ασφαλείας, Αυτό δεν έγινε, δεν έγινε δεκτό με ιδιαίτερη χαρά στο απελευθερωμένο τμήμα της Λιβύης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αυτή τη τσυρικάδες που περιέγραφα πριν, ήδη ε, και ο κόσμος ο οποίος βρίσκει στους δρόμους, ε, έχουν αντιδράσει λεγόντας το εξής. Το τι συμβαίνει στη Λιβύη είναι προσωπική μας υπόθεση, είναι οικοί μας ιστορία. Την ιστορία τη γράφουμε μόνοι μας εδώ, αποδείξανε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πληρώσουμε και μέμμα τις επιλογές μας και είμαστε διαδεθυμένοι να το πράξουμε αν χρειαστεί ακόμα περισσότερο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν χρειαζόμαστε ξένη παρέμβαση και βεβαίως πολύ περισσότερο σε καμία περίπτωση δεν χρειαζόμαστε στρατητική επέμβαση. Γιατί αν προσέξετε τις λέξεις και κυρίως τα ψηλά γράμματα της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ουσιαστικά δίνεται ένα πρώτο μικρό πράσινο φως αν κρυφή αυτό απαραίτητο και με βάση το γεγονός ότι ο Μωμάρ Καντάφη πλέον απειλή, αποτελεί απειλή για την δημόσια ασφάλεια των πολιτών της Λιβύης, να χρησιμοποιηθεί και δία, mm -hmm. όπως αυτό μπορεί να εκφραστεί. Αυτό δεν το θέλουν σε καμία περίπτωση, και εκτιμούν ότι αυτό ε, πρώτον και κύριο ανοίγει κάποιες άλλες πόρτες, ε, δημιουργεί προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας, ακόμα και στο πελευθερωμένο τμήμα, μια και το ότι πέτυχαν οι Επί, τους, επί της ουσίας ακυρώνεται δηλαδή με μια ειρηνική διαδήλωση μέσα από μια ειρηνική κατάφεραν να ανατρέψουν το καθεστώς ε, κατάφη στο δυτικό τμήμα της, ε, χώρας, το πλήρωσαν με αίμα όπως σας είπα και τριν όλο αυτό το πράγμα ακυρώνεται έχοντας μια επέμβαση από τη διεθνή κοινότητα την οποία δεν την επιθυμούν και δεν την θέλουν αυτό είναι σαφές, πριν από λίγο είχαμε συνάντευξη τύπου του εκπροσώπου Ε, της ε, νέας κυβέρνησης η οποία θα ανακοινωθεί ε, μέσα στα, ή στη διάρκεια της ημέρας ή αύριο ε, ο οποίος τόνισε επίσης ακριβώς αυτό σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε βοήθεια σε καμία περίπτωση δεν χρειαζόμαστε τους ξένους στη χώρα μας, μας τα προβλήματά μας Η δική σου εκτίμηση ποια είναι Πώς, πόσο πιστεύεις ότι θα αντέξει ακόμα ο Καντάφη παραμένει στην Τρίπολη εγκλωβισμένος Υπάρχει μια προσπάθεια σε εξέλιξη από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος θα είναι και ο μελλοντικός πρωθυπουργός αυτής της ε, κυβέρνησης, η οποία θα, θα γνωστοποιηθεί ε, εντός των επομένων ορών ημέρων, όποτε αυτό συμβεί. Ε, να, η κυβέρνηση αυτή να μην εκπροσωπεί μόνο ε, το απελευθερωμένο κομμάτι της ε, Λιβύης, αλλά να εκπροσωπεί το σύνολο, των φυλών της χώρας. Βρίσκονται σε διαβουλέψεις αυτή τη που μιλάμε με τους φύλαρχους των ε, ομάδων του Δυτικού Τμήματος που βρίσκεται υπό τον Μουαμάρ Καντάφι ούτως ώστε να γίνουν αποδεκτές οι όποιες θέσεις ε, και όποιες ενέργειές τους και να έχουν τη τους. Θέλουν δηλαδή να είναι μια κυβέρνηση η οποία θα βγάλει τον, ε, τη Λιβύη από την κρίση. Ε, και σε αυτό θέλουν τη στήριξη όλων των φυλών και τις και τις το επιχειρούν βέσκετε όπως σας ήပါ σε διαβουλέψεις και εφόσον αυτό επιτεχεί στο στη σε μεγάλο βαθμό ε έχουν τη συμπληπτική πλευψικία πλέον τον Φιλόν σαν κινητική κιβερνήσι μόσον αν δέχεμε μια marquée d'affi ta λειροτήσι ε δίσκολα να πατηθεί αυτό που αποδιαφορούσι ότι Ε, βρίσκονται στην περιοχή και μιλάω για τους ντόπιους ε, εδώ και είχα την ευκαιρία σήμερα να συνομιλήσω μαζί τους μου έδωσαν ως εικόνα είναι ότι δεν αποκλείουν μέσα στα επόμενα 24 ώρα, μια βδομάδα, δέκα μέρες στο πολύ ο Γκαντάφη να, να χάσει την Τρίπολη Αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε κιόλας ο Γκαντάφη σε καμία περίπτωση ε, μια και υπάρχουν κάποια προπήρια όπως η της Ιρτης, αλλά και μια-δυο άλλες ε, περιοχές ε, νοτιότερα ε, της ε, Τρίπολης και της Ήρτης, όπου μπορεί κάλλιστε να μεταφερθεί εκεί και υπάρχουν κάποιες φυλές οι οποίες ε, στέκουν φιλικά προς αυτόν και μέχρι τελευταία στιγμή ε, θα του παρέχουν προστασία. Ε, τα δεδομένα πάντως σε ό,τι αφορά την Τρίπολη, ε, νομίζω ότι δεν είναι τέτοια που να δημιουργούν ένα αίσθημα ασφαλείας για το πώς θα τη διαχειριστεί ε, τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες ο Μαναρακαντάφης και ήδη από τις κινήσεις που γίνονται σε επίπεδο τον ομάδων των ένοπλων ε, προς τον Καντάθη αυτό που γίνεται σαφές είναι ότι προσπαθεί να διασφαλίσει κάποιες άλλες περιοχές πολύ περισσότερο από την Τρίπολη να έχει μια αναλλακτική οδό. Se acuerda me para por el pano, inne inne discos de de Julia del mismógrafo en estas días, pasan panelmentes epitheses. Na saspo na saspo cosas y no mi, Twitter todavía existe, eh lo que más que va a sentir, eh ven hemos denato ta bumeste Twitter, pues denato ta na bume kesto Facebook. Eh mia que grames pu hecume ezo, inne eh mesos saudikis Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Νομίζω ότι έχουν πολλαπλασιαστεί και οι επιθέσεις σε, σε συνεργεία που έχουν να φύγουν από τη Βεγγάζη και να προσεγγίσουν δυτικότερα στη Λιβύη. Θα προσπαθούμε να σας ξαναβγάλουμε στο τηλέφωνο. Χαιρετίσματα πολλά από την Αθήνα.